Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Μια ακόμη εκπομπή του Xlibris ξεκινάει και αυτή την Κυριακή. Ε, ήρθε πια το καλοκαίρι θα έλεγα για τους περισσότερους. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαφώς ε, καλοκαιρινή, ζέσταν λίγο καιρός, είδαμε Ήλιο επιτέλους, ε, βέβαια τώρα το απόγευμα εδώ μας τα έχει ψηλομουτζουρούσει, ε, δεν πειράζει, ε, τα έχει αυτά τα παιχνίδια ο καιρός. Ε, Κυριακή σήμερα, ε, πάλι μια εκλογική Κυριακή ευρωεκλογέ σήμερα. Είμαστε με την τελευταία παρτίδα, να το πούμε έτσι, των ε, κράτων μελών που ψηφίζουν για, το ευρω, για την εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης εδώ έχουμε και τις ε, επαναληπτικές ε, εκλογές για δήμους και περιφερείες και όσους δεν εξελέγησαν από τον... Ε, στην προηγούμενη εκπομπή, μα ε, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα σε κάποια βιβλία που επηρέασαν την πολιτική σκέψη. Είπαμε αρκετά πράγματα. Όποιο ενδιαφέρεται, μπορεί πάντοτε να βρει στο, στο φόρουμ του σταθμού στη σελίδα της εκπομπή. Μπορεί να βρει την κονσέρβα, όπω λέμε, την ηχογράφηση της εκπομπή και να την ακούσει. Ε, σήμερα δεν θα, θα ξεφύγουμε, θα μιλήσουμε πιο γενικά για βιβλία, δεν θα πούμε για, πολιτική, για πολιτικά βιβλία. Τα αναλύσαμε νομίζω και την προηγούμενη φορά. Να καλείς εδώ πέρα τον Κώστα και τον Νίκο, όπω και το Σπύρο που είναι στην παρέα μας και... Μα ακούνε. Καλησπέρα, παιδιά. Στο θα έχουμε μια όμορφη παρέα αυτή την Κυριακή το απόγευμα. Πάμε στο πρώτο μας τραγουδάκι για σήμερα και συνεχίζουμε. και αγαπημένο κομμάτι. Η Λουρίνα Μακέινιτ ήταν αυτή που, που, εδώ και αρκετά χρόνια, βέβαια, είχε με την υπεροχή φωνή τη ερμηνεύσει κέλτικε, πάτησε πάνω σε παλιέ κέλτικε και Ιρλανδικέ, να το πούμε, μελωδίε και ε, ε, ε, ξανα να το πω έτσι το ενδιαφέρον πάνω στην κελτική μουσική όλα αυτά συνδυάστηκαν εκεί τη δεκαετία του 1990 λίγο με το New Age με διάφορα, έτσι, με διάφορα ιδεολογικά περισσότερο ή και στυλιστικά γιατί όχι ε, κινήματα και ε, βγήκανε πάρα πολλά και καλά κομμάτια ε, Θυμήθηκα λοιπόν αυτό το κομμάτι και με αφορμή αυτό σήμερα επέλεξε κάποιες μουσικές επιλογές που βασίζονται στην Κέλτικη και μετέπειτα στην Ιρλανδική μουσική. Ε, βέβαια Κέλτες θεωρούνται και οι Σκοτσέζοι. Βέβαια, αλλά επέλεξε περισσότερο οι Ιρλανδέζικα κομμάτια, είναι πιο ε, χαρακτηριστικά. Οι Σκοτσέζοι έχουν και αυτοί, βέβαια την παρόμοια και τη δική τους ε, μουσική. Παράδοση βέβαια εντάξει τους γνωρίζουμε περισσότερο και δικαίως μέσα από το επνευστό όργανο τη Γκάιντα η οποία εντάξει μπορεί να με τους κοτσέζους αλλά μην ξεχνάτε ότι και στη δική μας παραδοσιακή μουσική υπάρχουν οι Γκάιντες αυτά τα όργανα που άσκαβλοι θα λέγαμε δηλαδή έχουμε έναν ασκό που τροφοδοτεί με αέρα, ένα πνευστό ε, όργανο. Επομένως ε, έχουμε και εμείς ε, Μ' που έχουμε και, ε, και μερικά ανέκδοτα και φιολογήματα σχετικά με τους κοτσέζους και τα κίλτ, ξεχνώντας ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδος η παραδοσιακή φορεσία δεν είναι φουστανέλα. Επομένως ε, βλέπετε ότι έχουμε περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε Πάση περιπτώσει, ε, οι μουσικές επιλογές λοιπόν θα είναι πάνω σε αυτό το θέμα σήμερα. Ε, ελπίζω η εβδομάδα όλων σα να ήταν καλή και να παρασευχάριστα. Ε, εγώ θα το ομολογήσω ότι αυτή την εβδομάδα είχα ε, πάρα πολλές υποχρεώσει. Ε, εργασιακές και προσωπικές και μπορώ να πω ότι δεν διάβασα σελίδα. Ε, ναι, αυτή την εβδομάδα νομίζω ότι έσπασα ρεκόρ, να το πω έτσι, αποχής, ε, αναγκαστικής αποχής από το, το διάβασμα. Πραγματικά ε, δεν με χρόνο και δεν είχα την όρεξη να ε, διαβάσω ε, για να διαβάσω ενώ στα λόγο τεχνικά πλαίσια, διάβασα αρκετά πράγματα αλλά ε, κυρίως τεχνικά και επιστημονικά ε, κάποια αυτό μου δίνει και μια ιδέα ίσως κάποια εκπομπή θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το τεχνικό βιβλίο ή για το επιστημονικό βιβλίο ξέρω βέβαια πώς θα μπορέσει να κολλήσει αυτό σε μια εκπομπή πιο γενικού ενδιαφέροντος όπως η δική μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ας είμαστε ανοιχτοί στα καινούργια πράγματα μια προσπάθεια ποτέ δεν βλάπτει πιστεύω και από ό,τι προβλέπετε και η επόμενη εβδομάδα θα είναι εξαιρετικά γεμάτη δηλαδή υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να διαβάσω ελάχιστα Τέλος πάντων, αυτό δεν νομίζω ότι ε, είναι κάτι που είναι μόνιμο. Είναι κάτι που στον νόσο όλους τι κατά και περίοδος να έχουμε περισσότερες ή λιγότερες υποχρεώσεις. Ελπίζω εσείς να διαβάσετε περισσότερο από ό,τι εγώ. Και όπως πάντα, εδώ είμαστε στο σταθμό, στο Radio Music Heaven. Και στο chat και στο forum μπορείτε να μας αφήνετε μηνύματα σχετικά με τα βιβλία που σας άρεσαν, με τα βιβλία που διαβάσατε, με βιβλία που θέλετε να συζητήσουμε και θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να σας καλύψουμε και να σας ικανοποιήσουμε. Να καλυσπρίσουμε εδώ πέρα και την Ελένη και την Ευελίνα που μας ακούνε. Θα ελπίσουμε ότι θα έχουν ένα φρόνιμο και παραγωγικό απόγευμα. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι και αυτό εμπλισμένο φυσικά από την κελδική παράδοση και το Ιρλανδική παράδοση θα λέγαμε ο χώρος του σπαθιού μελωδίες. Το λέγαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα πήγα πολύ καλά με το διάβασμά μου. Το μόνο που κατάφερα ήτανε σχετικά με το hobby μας, ήταν να ανεβάσω φωτογραφίες στο Instagram, στο ε, στα πλαίσια του μηνά βιβλιοφωτογραφίες που η βιβλιοσκόλικες και και, έχω, και συμμετέχω και εγώ με φωτογραφίες και πολλού κόσμο ακόμα και μερικές αυτές φωτογραφίες που έχουν ανάβει, που έχουν συνομία ανεβάσει οι φιλικοί είναι πραγματικά ρεστοργήματα και μου άρεσαν ε, πάρα πολύ ε, αν όποιος έχει instagram με το tag, με την ετικέτα βιβλιοσκολικές μπορεί να δει τι έχουμε ανεβάσει εκεί πέρα και να μοιραστεί κι αυτό ή αυτή τις δικές του φωτογραφίες με τους υπόλοιπους. Ε, το Ιρλανδέζικο Μουσική μου θύμισε ότι δεν έχω διαβάσει. Η αλήθεια είναι και πάρα πολλά βιβλία που σχετίζονται με ε, κέλτικες παραδόσεις. Βέβαια, διαβάζει ε, επική φαντασία, όπως εγώ λίγο πολύ όλοι αυτή οι μύθοι ε, βρίσκουν το δρόμο τους μέσα στις σελίδες των βιβλίων ε, αλλά υπάρχουν και βιβλία τα οποία ε, επικεντρώνονται θα λέγαμε το, η θεματολογία τους τις παραδόσεις ε, αυτές ε, από ό,τι πληροφορούν ε, από το control που λένε και στην τηλεόραση όχι, δεν, ε, από ό,τι πληροφορούν όμως εδώ πέρα σήμερα έχει μεγάλο lag με καλυστέρηση χρονική εκπομπή δεν ξέρω να είναι φορτωμένοι σερβερ ίσω το διαδίκτυο ε, περνάει ώρα από την ώρα που εγώ λέω ή βάζω κάτι μέχρι να φτάσει στο σερβερ του σταθμού θα δούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αν κάτι συμβεί, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να επανασυνδεθούμε. Το διαδίκτυο τα έχει αυτά, είναι η τέτοια φυσή του διαδικτύου. Αν και τώρα το τελευταίο έχει γίνει μια σχετική πώς να το πω, κινητοποίηση, μια ανησυχία υπάρχει, ε, καθότι υπάρχει ένα σχεδιασμός που ξεκινάει από... Συνήθω από εταιρείε δεν έχει σημασία από που είναι αυτέ οι εταιρείε, ξεκινάει ένα σχεδιασμός που θα υπάρχει μια, ένα είδο να το πούμε έτσι, προτιμησιακή δρομολόγηση να το πω όσο πιο απλά μπορώ στο ίντερνετ. Δηλαδή οι εταιρείε που θα πληρώνουν κάτι παραπάνω θα έχουν καλύτερη ταχύτητα, να το πω έτσι. Φυσικά έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν, έτσι όλοι φωνάζουν, παραβιάζεται μια βασική αρχή του ίντερνετ, η αρχή της ουδετερότητας και υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, καταγγελίε, καταγγελίες, ναι, δηλαδή όποια εταιρεία έχει λεφτά συνδεόμαστε εύκολα και γρήγορα στη σελίδα της και αντίστροφα που έχει να πληρώσει, θα έχουμε καλύτερη ε, σύνδεση με... Ίσως. Ε, και τώρα θα μου πει συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό είναι γενικά για όλες τις σελίδες θα υπάρχει, ε, προσπαθούν να περάσουν ένα προτιμησιακό, όπως λέμε, μοντέλο σε κάποιες εταιρείες θα συνδέσεις αμέσω και γρήγορα, σε κάποιες άλλες ε, θα συνδέσει πάρα πολύ αργά και ο φοβος είναι θα συνδέσει τόσο αργά που κάποια στιγμή θα τις παρατήσει αυτές τις ανεξάρτητες ιστοσελίδες και ό,τι αυτές αντιπροσωπεύουν και θα συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος στο ίντερνετ στι λίγες μεγάλες εταιρείε. Και αυτό δεν γίνεται θελοντικά, δεν πάμε όλοι και γραφόμαστε στο facebook ε, ναι για να φανταστείτε να μπορείς να συνδεθεί μόνο στο facebook γιατί είσαι ό,τι άλλο συνδεθείς να κάνει ώρες να φορτώσει. για να σκεφτείτε πως θα ήταν αυτό ε, τέλος πάντων και αλλιώς είναι το εθελοντικό, αλλιώς είναι το υποχρεωτικό όπως και να το κάνουμε ε, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι Ήταν μια συλλογή, θα λέγαμε, από διάφορες μελωδίες... ...υρλανδέζικες και κέλτικες γενικότερα. Ήταν η μπάντα των Ιρλανδων φρουρών... ...που παρά το ομάδες είναι μια μπάντα του Βρετανικού στρατού. Έτσι. Ε, νομίζω ήταν χαρακτηριστικός ο από τις ε, γκάιντες... Που έχουμε τις έχουμε με τις κουτσές και, και κατεπέκτηση και με την κελτική ε, παράδοση ε, έλεγα προηγουμένως ότι δεν έχω διαβάσει πολλά έχω διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο ε, αναφέρεται στις κελτικές παραδόσεις ε, σε αυτές ξεκάθαρα και πόνο να πω μου άρεσε ε, πρόκειται για το βιβλίο «Ο μαγικός κύκλος των κελτών» του Björn Larsson Φυσικά με είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Ε, πριν από καμιά δεκαετία πρέπει να έχει εκδοθεί ένα δεμέα από τα μήνυμα μου. Αυτό το βιβλίο είναι, θα λέγαμε, περισσότερο περιπέτεια. Ε, διαβάζεται ευχάριστα, ε, μου είχε αρέσει. Ε, θα αρέσει και σε αυτούς που θέλουν ε, να ρίξουν μια μικρή ματιά σε κάποιες κελτικές ε, παραδόσει αλλά ε, και σε αυτούς που του αρέσει η ιστιοπλοεία γιατί μεγάλο του των περιπαιτειών ε, διαδραματίζονται στη βόρειο θάλασσα Έτσι, ο ήρωας ε, του βιβλίου έχει ένα μικρό ιστιοπλοϊκό και παρέα με αυτό περνά τις ε, διάφορες ε, περιπέτειες ε, νομίζω είναι καλογραμμένο διαφάσιστε ευχάριστα σε βιβλίο. βέβαια εντάξει, είναι η μυθοπλασία δεν προσπαθεί υπάρχουν αρκετά στοιχεία από την ε, πραγματικότητα μέσα ε, δεν προσπαθεί να σας μυήσει στον κόσμο των κελτών και στις παραδόσεις γι' αυτό υπάρχουν άλλα ιστορικά, επιστημονικά, ηθογραφικά όποιος ε, ασχολείται με αυτά τα θέματα σίγουρα μπορεί να βρει, μπορεί να βρει συγνώμη, ε, πλούσια βιβλιογραφία. Με περιπτώσει ήταν ε, ένα, μου είχε χαρακτηρίσει τη μνήμη σαν ένα από τα που μου άρεσαν και μου κράτησαν τα συντροφιά. Ε, το συστήνω έτσι σε μια μικρή ε, εισαγωγή, α το πούμε έτσι, στο, στο θέμα. Ε, Εν τω μεταξύ ε, στην πόλη μα ε, είχαμε και παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου τη Χρυσήδα. Δεν θυμάμαι τώρα, το, έχει, το έκανε Χρυσή, το έλεγε και τώρα το έχει Χρυσή, δεν το ανάποδα. Κάτι τέτοιο. Τη κυρία Δεμουδίδου λοιπόν, είχε στην πόλη μα ε, για παρουσίαση βιβλίου. Βέβαια αυτές τις μέρες έχουμε συνηθίσει, συνήθισαμε περισσότερο να μας επισκέπτονται διάφορα κομματικά στελέχη, υποψήφοι και γενικά πολιτικά πρόσωπα και λιγότερο συγγραφής, αλλά δεν καλό είναι, και, καλό είναι και αυτό. Το καλό είναι πως και οι εκδότες προσπαθούν πλέον να έρθουν πιο κοντά και στο κοινό της επαρχίας βλέπετε περίοδος ισχυρών αγελάδων και ευτυχώς και τα βιβλιοπολία της πόλης είναι πολύ πιο δραστηρία τα τελευταία χρόνια σε αυτό το θέμα από ότι ήταν παλαιότερα για να δεις συγγραφέα εδώ πέρα μόνο κατά λάθο έτσι αν έκανε τις διακοπές του αλλά μια χαρά εκδηλώσεις, υπογραφές ε, καλό είναι, δεν είναι κακό ε, Μην με ρωτήστε όμω εντυπωσει ε, δεν πήγα ε, στην παρουσίαση της κυρίας Δημουλίδου ε, Θα σας πω μετά το επόμενο τραγουδί γιατί δεν πήγα Να καλείς περίσω πέρα την Όσα Την Όσα ή όσα, την Όσα Και τον κρόσο ο οποίος ε, μπήκανε στην παρέα μας Καλησπέρα παιδιά, πάμε για το επόμενο τραγουδάκι Ιρλανδικός χώρο βέβαια σε πιο σύγχρονες φόρμες να το πω έτσι πιο σύγχρονη προσέγγιση και πιο σε πιο εύθυμο το κομμάτι όμως είναι νομίζω χαρακτηριστικές οι μελωδίες που έχουμε Έτσι λοιπόν τι έλεγα Έλεγα ότι χθες στην πόλη μας είχε έρθει η του να παρουσιάσει το βιβλίο της το κελάρι της ντροπή είναι από τις πιο γνωστές ελληνίδες γραφής και από ό,τι λένε τα νούμερα και η εκδοτική της οίκη ήταν πρώτος στο λιβάνι τώρα είναι στον ψυχογιό είναι από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες του αναγνωστικού κοινού. Ε, δεν πήγα στην παρουσίαση. Ε, δεν είμαι φίλος, να το πω έτσι, του είδους της λογοτεχνίας που πραγματεύεται η κυρία Δημουλίδου. Ε, δηλαδή δεν θεωρώ ότι απευθύνονται σε μένα ή ότι θα μου άρεσε να διαβάσω τα βιβλία δεν έχει διαβάσει. Όπως ε, ξέρει έχω παρακολουθήσει, έχω διαβάσει κριτικές, έχω διαβάσει αποσπάσματα, ε, θέματα, δεν είναι το είδος μου όπως και να το κάνουμε. Και υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ε, συγγραφέων, σαν την κυρία Δημουλίδου, ε, οι οποίες ε, έχουν κάνει αρκετά μεγάλη επιτυχία ε, και υπάρχει και μία κριτική θα έλεγα από αρκετούς σχετικά με το είδος της ε, λογοτεχνίας ε, με το είδος, κυρίως με το είδος, με το ύφος της λογοτεχνίας που γράφουν ε, ναι, θα μπορούσε εύκολο να πει κανείς ότι γραφούν γυναική λογοτεχνία και ότι δεν πρέπει να είμαστε ε, ρατσιστές ή σεξιστές πώς το λένε και ε, ότι δεν είναι σωστό να το κάνουμε έτσι. Ε, προσωπικά δεν είμαι από αυτός που θεωρεί ότι υπάρχει γυναικεία και ανδρεκή λογοτεχνία ε, τι είπα να πει και άνδρες και δηλαδή υπάρχουν βιβλία που γράφονται για άνδρες και βιβλία που γράφονται για γυναίκε Αν εξαιρέσουμε εγχειρίδια μηχανολογίας ίσω ή ε, βιβλία που σχετίζονται καθαρά με το, με το γυναίκιο φύλλο. Ε, δεν πω να φανταστώ και κάποιο και βελονάκι, μπορεί και κάποιος άνδρας να θέλει να δει ε, πώς, Πλέκουν ή οτιδήποτε. Εν περιπτώσει, ε, δεν υπάρχει δεν θεωρώ ότι σε ένα διήγημα, σε ένα μυθιστόρμο μπορεί να το κατατάξει κάποιος γυναικείο ή ανδρικό. Το ότι οι ηρωίτε είναι γυναίκες, μας λέει τίποτα. Προσωπικά. Οπότε απολύτως μπορεί να είναι ε, ηρωίδες γυναίκες, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να το διαβάσουν οι άντρες. Ε, συνήθως χαρακτηρίζουμε γυναικεία λογοτεχνία, τη λογοτεχνία που ασχολείται κυρίως με ε, τα αισθήματα, να το πούμε έτσι των γυναικών αλλά ε, στις περισσότερες περιπτώσεις σε αυτά τα βιβλία, ε, όταν ασχολούμαστε με το συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων εγώ το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον σαν άγνωσμα και από άνδρες και από γυναίκες και τα αισθήματα των γυναικών τις περισσότερες φορές έτσι, τη μεγάλη λιπλειονότητα τους είναι για κάποιους ε, άνδρες να το πούμε έτσι ή για κάποιες οικογενειακές σχέσεις δεν νομίζω ότι οι άντρε είμαστε ξεκάρφοτοι από όλο αυτό το πλαίσιο ε, και θα έλεγα και το εξή. Ε, το να μας μα αρέσει το αισθηματικό είδο, το καταλαβαίνω. Λε, σε μένα δεν μου αρέσει το αισθηματικά, προτιμώ τα περιπετειώδη, προτιμώ τα αστυνομικά ή οτιδήποτε. Αυτό όμω δεν ε, μπορεί να χαρακτηρίσει επειδή ένα είδο πραγματεύεται κυρίω σε αισθήματα ή συναισθήματα ότι είναι. Η λογοτεχνία ενώ ένα αστυνομικό φέρει πίν είναι ε, ε, αντρική λογοτεχνία. Αν το πάμε έτσι, α πούμε ε, η Miss έτσι που την έγραψε ε, η τι είναι. Η ε, γυναικεία λογοτεχνία. Όχι. Θα έλεγα, όχι, όχι αυτό είναι αστυνομικό, είναι. Ναι. Αλλά με την ίδια λογική και κάποιο από τα βιβλία αυτών των. Τη νέα γενιά, να το πω έτσι η λίδο δεν μπορούμε να, τα, να, τα, να βάλουμε μια και να τα μπελλαγή και λογοτεχνία και να τα αφήσουμε. Θα κάνουμε κριτική, βεβαίω θα κάνουμε, αλλά. Ε, με κάποιο άλλο τρόπο ε, θα μιλ, να μιλήσουμε για το είδος που αντιπροσπεύουν ε, δεκτό ή να μιλήσουμε για το ύφος ε, με το οποίο ή τη θεματολογία τους ναι. αλλά έτσι να χρησιμοποιούμε εύκολα τον όρο γυναικεία λογοτεχνία ε, νομίζω ότι ε, δεν ταιριάζει τουλάχιστον δεν στου στους ανθρώπους που έχουμε μια πιο ουσιαστική μια πιο ιδιαίτερη σχέση με το βιβλίο ε, πάμε όσο μέχρι να τα σκεφτούμε αυτά ας ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι in the troubled air that rages, who can stand? When the whirlwind of fury comes from the throne of God and the frowns of his countenance drive the nations together, who can stand? When sin claps his broad wings over the battle and sails rejoicing in a flood of death, when souls are torn to everlasting fire and fiends of hell rejoice upon the strain, oh, who can stand? this? Oh, who can answer at the throne of God? The kings and the nobles of the land have done it. Hear it not, heaven, thy ministers have done it. είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι γιατί είπαμε σήμερα θα ε, έχουμε στην εκπομπή κομμάτια που είναι από την Κελτική κατά κυριό λόγο παράδοση ε, Σύζητούσαμε προηγουμένως για ε, με αφορμή την παρουσίαση της κυρίας Δημουλίδου στην πόλη μας το τελευταίο της βιβλίου ε, Σύζητούσαμε για το τι μπορεί να την προσωπεύει αυτό το είδος ε, λογοτεχνίας, αν είναι είδος. Είπα ότι προηγουμένως ότι δεν είναι το είδος που πολλές φορές το λέμε γυναικεία λογοτεχνία. Δεν, δεν είναι, δεν θεωρώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο ελεύθερα βέβαια τις ε, αντιρρήσει, ε, Και εδώ είμαστε για να τις ε, σχολιάσουμε. Ε, Λέγαμε λοιπόν τι είναι αυτό το είδο, δεν είναι μόνο η κυρία Δημιουργή, δεν παρεξηγηθώ, είναι και άλλε οι οποίε είναι εγγραφεί. Τώρα δεν θα καθίσω ούτε να τι απαριθμίσω, ούτε ε, να ψάχνω μία-μία γιατί σα είπαμε ε, αυτού του ύφου, να το πω έτσι στα βιβλία. Προσωπικά δεν, δεν τα προτιμώ και δεν θέλω να δικήσω και καμία ένα που προσάπτουν σε όλη αυτή την κατηγορία του βιβλίου και νομίζω ότι τα χαρακτηρίζει είναι βιβλία τα οποία είναι θα λέγαμε εύπεπτα. είναι βιβλία που τα διαβάζεις περνάει η ώρα σου πότε σε συγκινούν πότε σε διασκεδάζουν και είναι βιβλία που έχουν καταβάσει ε, Κοινότυπε ιστορίε, ιστορίες, δηλαδή ιστορίες ε, οι οποίες ε, θα τις βρίσκαμε σε κάποια από αυτά τα αναρίθμητα serial, τις σειρές που κατακλείζουν ε, την ελληνική τηλεόραση. Ε, ιστορίες πότε δακρύβρεχτες, είπαμε πότε έντονα συναισθηματικές, θα λέγαμε ότι αυτό είναι το, το κύριο συστατικό τους. Ε, κινούνται περισσότερο στο συγκινησιακό ε, πεδίο. Αυτό θα, είναι κριτική. Είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να το κριτικάρουμε. Όχι από μόνο του. Ε, δεν είναι κακό. Ε, άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν... Ε, ...και βιβλία που γράφονται μόνο με αυτό το σκοπό. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ε, αναγνώστες ή κάποιος στο κοινό μας... ...που να έχει ακούσει ή έχει δει τα λεγόμενα Αρλέκκιν... ...μάλιστα. Ε, ε, εκεί νομίζω ότι είναι, σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται και τα βιβλία, όλα αυτά. Ε, με, βέβαια είναι ανανεωμένα, έτσι μιλάμε για μια νέα γενιά... Ε, και το οποίο είναι γραμμένο βέβαια από Έλληνες εγγραφείς. Γιατί όχι να πω, οι αυτοί που γράφουν και μεταφράζονται εδώ στα ελληνικά είναι καλύτεροι. Όχι, μια χαρά τα καταφέρνουν και οι δικοί μας εγγραφείς όπως αποδεικνύεται. Βέβαια ε, έχει πέσει εδώ πέρα το μαγικό χεράκι του ε, marketing, της προώθηση και του αυτού που θα λέγαμε ε, στα ελληνικά image building διωρεύουν η ελληνική γλώσσα, το χτίσιμο της εικόνας, τη, την έξωθεν παρουσία ενός ε, συγγραφέα ή μιας ε, σειράς βιβλίων. Εκείνο που πιστεύω ότι ενοχλεί τους περισσότερους από όσους ασκούν ε, κριτική και εγώ κατά εγώ δεν ας, προτιμώ να με ασχολούμαι να λέω ότι δεν το αυτό δεν με εκφράζει, δεν διαβάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά και, και μένα στους κούντες κριτική. Εκείνο που ενοχλεί λοιπόν περισσότερο κατά μέ είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται αυτά τα βιβλία ε, yeah. Δεν νομίζω ότι είχε ποτέ διανοηθεί ε, κανείς να παρουσιάσει κάποια βιβλία της σειρά των Αρλοκίν ως ε, λογοτεχνικά τεχνικά Οπότε νομίζω ότι ποτέ μπήκαν στις λίστες των best seller ή όπως προσ... προσπαθούμε να το εξελινίσουμε, να ξέρω ότι το δεν μπορώ να πω ότι με έχει απόλυτα σαν νεολογισμός θα δείξει, δεν είμαι εγώ αυτός που κνή η ιστορία είναι όπως περιπτώσει εκείνο αυτό νομίζω ότι πόσο δηλαδή προσωπικά εννοχώ και με όσο έχω, είχα την τύχη να συζητήσω πιο ψυχά με το θέμα, αυτό είναι ενοχλεί περισσότερο, όταν κάτι προωθείται ε, αναντίστοιχα ε, με αυτό που είναι. Ε, και νομίζω αυτό είναι γεγονός ε, σε αυτά τα βιβλία. Ε, υπάρχουν, ε, όταν ο βιβλίο προωθείται από σοβαρούς εκδοτικούς οικού και προωθείται με έναν τρόπο που... Ε, Θεωρείται ούτε λίγο ούτε πολύ ε, σοβαρό λόγο σοβαρό τεχνικό πόνημα ή ε, αριστούρημα. Αυτό νομίζω ότι έρχεται λίγο σαν αντιστοιχεία με το περιεχόμενο των βιβλίων και πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο. Τώρα γιατί και πώς γίνεται αυτό έχω τις απόψεις μου, θα τις στη συνέχεια. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Sun. Time to turn the aspen sparkling gold Time to tumble apples from their branches Time to turn the breezes crisp and cold A chill fold the country sun. Kiss of morning Upon the meadow, scent of wood smoke swirling in the air, signals that it's high time for the harvest. Every pumpkin, peach, and prickly pear. We're διόν από την Τίρκερμπρελ και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην Ευελίνα που της αρέσει πολύ και η συγκεκριμένη ταινία. Και αυτό βασισμένο σε κέλτικα μοτίβα και να μην ξεχνάμε ότι είναι ράιδες, εξωτικά και λοιπά μαγικά πλάσματα είναι άρεκτα συνεφασμένα με την κελτική παράδοση. Ε, δεν ξέρουμε η Εκτός από τις παραδόσεις δεν ξέρουμε σε βάθος τι ακριβώς ήταν και πώς λειτουργούσαν οι ιδρύδες. Και ό, ό,τι λέμε και γνωρίζουμε είναι κυρίως βασισμένα σε παραδόσεις. Ε, στην πραγματικότητα ξέρουμε πολύ λίγα. Ε, δεν είμαι ειδικό του ξαναλέω, το είπα και στην αρχή τη εκπομπή ελεύθερα να με διορθώσει οποίο έχει διαβάσει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ότως η αίσθηση δική μου είναι ότι ξέρουμε λίγα και με αυτά τα λίγα προσπαθούμε να συνθέσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος ο οποίος ε, να το πω χάθηκε κατά κάποιο τρόπο άρεσε να χάνεται, με τη ρωμαϊκή εισβολή στις φρέτανικές νύσου μετά την κατάκτηση της Γαλατίας, Αστέριξη και Βελίξη έτσι νομίζω όλοι τους γνωρίζουμε μετά λοιπόν την κατάκτηση της αυτό που εμείς λέμε Γαλατία επεκτάθηκαν στην Αλβιώνα. Οι Ρωμαίοι φτάσαν μέχρι τη Σκοτία... όπου στα σύνορα Σκοτίας... αυτά που θεωρούμε σύνορα Σκοτίας και Αγγλίας... δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν πολύ παραπάνω... έφτιαξαν και το Αδεριάνιο τείχος... το τείχο του Αδριανού, και εκεί πέρα ήταν η Ρωμαϊκή πλέον Βρετανία. Έτσι λοιπόν από αυτή την αποχέρηση... να χάνονται ε, οι κελτικές, ε, παραδόσεις... Ε, δεν ε, ε, τα πήγαιναν καλά με τους ε, Ρωμαίους ε, αντιστάθηκαν οι δρίδες και μην ξεχνάμε και κάποιες ε, την, επαναστάσεις που έγιναν π οι οποίε είχαν στο τέλος φυσικά άδοξη κατάληξη αλλά ε, όπως και να έχει όλα αυτά συνέβαλαν στο να χαθεί μεγάλο μέρος ε, αυτών των παραδόσων η έλευση του Χριστιανισμού σε, μετέπειτα, σε μετέπειτα αιώνες έδωσε και το τελιτικό χτύπημα άλλες παραδοήσεις αφομοιώθηκαν, άλλες απαγορεύθηκαν και ε, χάθηκε πάρα πολύ από αυτό το υλικό έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε και πάρα πολλά ε, να συνεχίσουμε όμως το θέμα Σας λέγαμε για τα βιβλία ε, τα οποία προωθούνται και ένα φαινόμενο κυρίως με ελληνίδες συγγραφείς της Νέας Γενιάς... με βιβλία τα οποία ενοχλούν αρκετούς... γιατί προωθούνται αναντίστοιχα με το περιεχόμενό τους από τους εκδοτικούς οίκους... και γιατί οι εκδοτικοί και οι να το κάνουν αυτό. Υπάρχει μία αδύρυτη ανάγκη δυστυχώς η οποία λέγεται χρήμα. Ο εκδοτικός καν ελάχιστη και κανένα εκδοτικό οίκος δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο έτσι είναι επιχειρήσεις με εργαζομένους με υποχρώσεις με προμηθευτές και πρέπει να βγάλουμε τα, αν μη τι άλλο τα έξοδα τους δεν πηγαίνει κανένα να εκδώσει βιβλία ε, για να χαροκοπήσει έτσι, για να τα χαρίσει εκδίδει βιβλία για να μπορέσει ε, να τα πουλήσει ε, δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν θα αγοράσει με ευκολία βιβλία τα οποία είναι να το πω έτσι πολύ απλά βαριά δεν τι θέλω να πω με τον όρο βαριά. δύσκολο να διαβαστούν βιβλία τα οποία ε, θα πρέπει να προβληματίζουν τον αναγνώστη που συγχωρούν τον αναγνώστη που πρέπει κάποιος να επενδύσει πολύ χρόνο ή να τα διαβάσει με καθαρό πνεύμα Δυστυχώ δεν έχουν την τύχη που ίσως τους αξίζει στην αγορά του βιβλίου και ήδη από τι πρώτε εκπομπέ έχουν πει αρκετά για το πως κι εμεί, σαν χώρα ή σαν λαό, αντιμετωπίζουμε το βιβλίο. Όχι μόνο εμεί και οι άλλοι λαοί βλέπουμε τα πιο. Βιλία, τα πιο εύκολα, τα πιο διασκεδαστικά αν θέλετε, είναι πάντοτε στις ε, πρώτες ε, θέσεις των πωλήσεων. Απλώς, επειδή στο εξωτερικό στις μεγάλες χώρες μιλάμε πάντοτε έτσι και κυρίως στην αγλόφων λογοτεχνία είναι μεγάλα, είναι τεράστια τα μεγέθη, δεχομένως μπορούν οι εκδοτικοί ήχοι να επικεντρώνονται περισσότερο και σε πιο ε, δύσκολα βιβλία. Εδώ πέρα, για να μπορέσει να ζήσει ένα εκδοτικό το, το καταλαβαίνω, πρέπει να πουλάει και πρέπει να που, πουλάει αρκετά. Ε, οι τιμές ε, ακριβές, κατά τη γνώμη μου, ε, έχουν συμπιεστεί αρκετά, ε, έχουν και άλλα περιθώρια και ειδικά όταν μιλάμε για τέτοια βιβλία. Ε, μην ξεχνάμε ότι κάποτε είχα δει καινούργια βιβλία ε, αυτή τη κατηγορία ε, Ελληνικών συγγραφών. Ε, Ξεκινούσαν προκρίσει 25 ευρώ. Απίθανα πράγματα έτσι, 25 ευρώ για ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσει σε μία εβδομάδα κι αν έτσι, και μετά από ένα μήνα, δύο μήνε. Στην καλύτερη περίπτωση από μερικούς μέσης δεν θα θυμάσαι τίποτα ε, και θα έχει αντικατασταθεί στις, ε, στην κορυφή των προτιμήσεων, στην κορυφή των Πασισέλε από το επόμενο παρόμοιας ε, θεματολογίας ε, βιβλίο. Ε, Κάπου αυτό λοιπόν ε, κούρασε. Ε, έχουν εκλογεδευτεί λίγο οι τιμέ, ε, αλλά αναγκαστικά οι εκδοτικοί και κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουν. να ανοίξουν, πρέπει να προσεγγίσουν εκδοτικό κοινό, ε, συνομένα γνωστικό κοινό, για να μπορέσουν να ζήσουν. Και είπα, είναι πολύ επικίνδυνο που το έχω ακούσει και είναι σεβαστό ότι για να μπορέσουν να εκδώσω ε, κάποια βιβλία, Πιο δύσκολα, πιο λιγότερο διευθυνσμένα, πιο ειδικά. Πρέπει να μπορώ πρώτα απ' όλα να υπάρχουν, να βγάλω το εξοδά μου. Άρα, ε, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, θα βγάλω και βιβλία για το, αυτό που λέμε για το ευρύ κοινό. Και ε, δυστυχώ αυτό λέει περισσότερα, ε, δεν φταίνει εκδοτικό εκεί. Αυτό λέει περισσότερα για το τι ακριβώ είναι το ευρύ κοινό και τι είμαστε, γενικότερα οι κοινωνίε, με το επικεντρώσουμε στην ελληνική κοινωνία, γιατί δηλαδή δεν είναι μόνο η δικιά μα κοινωνία ευκολία και οι άλλε έτσι. Έτσι είναι, λέει πολλά και την κοινωνία και κάποια πράγματα για του εκδοτικού οίκου. Είπαμε: Οι εκδοτικοί και έχουν το τεκμήριο τη αδότητα με πιανία. Είναι επιχειρήσει που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, να κερδίσουν. Δεν είναι φιλανθρωπικά σωματεία. Ε, όταν θα δει ένα, ε, ένα ίδρυμα, να το πω έτσι που είναι άλλο ο σκοπό του ή οτιδήποτε, να εκδίδει βιβλία. Ε, τέτοιου είδους εκεί πέρα αλλάζουν οι ώροι της συζήτηση λες τι κάνεις ε, εδώ πως και γιατί ε, εδώ όμως ζητάμε και καθαρά και επιχειρήσεις, υπάρχει μία τάση στην αγορά ψπεύουν ε, και καλά κάνουν να την εκμεταλλευτούν τώρα αν εμείς δημιουργούμε με την αναγνωστική μας συμπεριφορά αυτή την τάση στην αγορά αυτό είναι κάτι που να προβληματίζει εμάς πρωτίστως αναγνώστες βέβαια Υπάρχουν και κάποια επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Θα τα αναλύσουμε από κάποια πράγματα ε, στη συνέχεια. Να καλείσουμε και τη Τζέννη, η οποία είστε στην παρέμβαση. μας. Η Τζέννη θα, σε μία ώρα θα είναι αυτή στα μικρόφωνα του Radio Music Heaven και θα μας κρατήσει συντροφιά με νότες, με τι άλλο βέβαια. Ε, να αναφέρω εδώ ότι ότι ο Λουκάς δεν θα μπορέσει σήμερα να κάνει την εκπομπή του στις 9 τη γνωστή εκπομπή Συντιβουλία και Μαγνητοτινίες δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας απόψε, έχει αφήσει και το σχετικό μήνυμα, επομένως μετά από μένα θα συνεχίσει η Τζέννη Συντροφιά νότε. Ας περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που λέγεται Ύμνο στη θάλασσα. Ήταν ο ύμνο στη Θεράσσα, λοιπόν, με τον οποίο ολοκληρώθηκε και η πρώτη ώρα τη εκπομπή μα. Καλά σα για την απουσία τη σημερινή του Λουκά. Ξέχασα να όσο για τη δική μου αποσια ε, την επόμενη Κυριακή 1η Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή Εξ Λιμπρης γιατί θα αποουσιάζω από, από το στούντιο, από την έδρα μου θα συγκεκριμένα θα είμαι στην Αθήνα εκείνο το Σαββατοκύριακο καλό είναι αυτό γιατί ανάμεσα στα άλλα θα ενημερωθώ και για την βιβλιοπαραγωγή που, τουλάχιστον και τις νέες κυκλοφορίες όσε νέες κυκλοφορίες προλάβω να δώσω στα βιβλιοπολία θα ε, έχουμε ε, ότι καινούριο βρώ υπάρχει καμία αμφιβολία θα σα ενημερώσω ότι με εντυπωσιάσει προς αυτού έχω ήδη κανονίσει με τη βοήθεια του, των βιβλιοσκολίκων έχουμε ήδη κανονίσει και μια βιβλιοφιλική συνάντηση για το Σαββατό στην Αθήνα επόμενος και από εκεί κάποιο υλικό θα έχω και την εκπομπή και φυσικά όσοι είστε στην Αθήνα και θέλετε να γνωρίσετε και άλλους βιβλιοόφιλους θα αφήσω λεπτομέρειες για τη συνάντηση στο φόρουμ στην σελίδα της εκπομπής, θα γράψω πού μπορείτε να με βρείτε. Επομένως, η επόμενη εκπομπή του Xlibris δεν θα είναι την πρώτη, θα είναι στις 8 Ιουνίου, ε, καλώς κοντά των πραγματών βέβαια, έτσι. Λοιπόν, ε, για να συνεχίσουμε λίγο, ε, λέγαμε για αυτά α, τα βιβλία, ε, τα οποία είναι... Ε, Εκδίδουν οι εκδοτικοί και στοχεύοντας σε ένα ευρύ κοινό και είναι βιβλία κατά κύριο λόγο τα οποία δεν είναι γραμμένα για να προβληματίζουν τον αναγνώστη ή για, για να του προσφέρουν περισσότερε γνώσει ή για να περάσουν κάποιο συμβολισμό, κάποιο κοινικό μήνυμα. Είναι βιβλία που απλά τον διασκεδάζουν. Ε, είχαμε πει ότι είναι αναγκαία για του εκδοτικού οίκου, είχαμε πει τι μα ενοχλεί, ε, είπαμε ότι το «Αν οι μας προτιμήσεις κλείνουν προς τα εκεί» είναι θέμα του αναγνωστικού κοινού, το περισσότερο τι θέλει και τι σηκώνει, γιατί όχι, να το πούμε έτσι. Αλλά υπάρχει και το άλλο βέβαια και είχα πει ότι αυτό που ενοχλεί τους περισσότερου και ας μια κριτική πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι η πρόοδηση των βιβλίων και κυρίως η πρόθεση ε, σαν κάτι άλλο πέρα από αυτό που είναι. Εδώ υπάρχει και μία ευθύνη των εκδοτικών οίκων. Πρέπει το αναγνωστικό κοινό κατά κάποιο τρόπο, όχι να το εκπαιδεύσουμε, το πόλεως συμμετέχουμε, συμμετέχει όποιος... Ε, ο οποίος διακινεί η βιβλία και κυρίως ο οποίος ε, προμοτάρει, προωθεί, η βιβλία, διεφημίζει, συμμετέχει στη διαμόρφωση των απόψεων του αναγνωστικού κοινού, ειδικά όταν πρόκειται για ένα πιο χαλαρό αναγνωστικό κοινό. Ε, δεν μιλάμε για το κοινό εκείνο το οποίο θα πάει στο βιβλιοκόλιο θα αναζητήσει το βιβλίο θα ψάξει με τις ώρες ταράφια που ψάχνει το θα ενημερωθεί μέσω δικτύο ενδεχομένω θα μπει σε φόρουμ αυτό το κοινό ε, κινείται με διαφορετικά κριτήρια ε, δεν είναι το κοινό εκείνο το οποίο θα το προσεγγίσει ο εκδετικός οικός σε αυτού του είδου της πρόοδης όχι ότι το ένα αποκλείει το άλλο όχι ότι κάποιος που κινείται ε, με αυτόν τον τρόπο θα, θα διαβάσει κάποια αυτά τα πιο εύπεπτα βιβλία. Ε, κάθε άλλο δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ε, θα απευθυνόμαστε στο κοινό το οποίο δεν κάνει αυτά τα πράγματα. <coughs> Περνόμαστε στο κοινό το οποίο δεν θα ψάξει που το σερβίρουμε κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο Και ανάλογα λοιπόν του τι σερβίρουμε και πώς το σερβίρουμε και τι επιλογές κάνουμε βοηθάμε και εμείς τη διαμόρφωση. Πιστεύω ότι ε, μπορούμε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω και χαίρομαι πραγματικά τον βλέπω εκδοτικούς οικού που προσπαθούν Όσο μπορούν και προωθούν και πιο ε, βιβλία, να το πω έτσι δύσκολα, βιβλία με την έννοια ότι θα έχουν περισσότερη αφοσίωση με τον αναγνώστη που ενδεχομένως ε, δεν θα ευχαριστήσουν τον αναγνώστη. Δεν είναι βιβλία που θα διαβάσει ο άλλος ε, πέντε σελίδες. Ε, την ώρα που θα πριν πέσει για ύπνο, για να πέσει για να διευχάριστα όντρε, ένα βιβλίο που να θέλουν λίγο ε, διαφορετική προσέγγιση, βιβλίο που να μπορείς να σε παρακινήσουν να διαβάσει κάτι άλλο, να ψάξει κάτι άλλο. Ε, θα μπορούσαμε ε, να δούμε και τέτοιου είδους ε, πρόθεση. Υπάρχουν εκδοτικοί που το κάνουν είναι και είναι προ ε, όταν ε, βλέπουμε τέτοιου συγγραφεί. Ε, Προσπαθώ, δεν θα αποφεύγω να φέρω παραδείγματα και τέτοιες καθαρά για λόγους, και δεοντολογίας και γιατί αναγκαστικά ζώντας στην επαρχία δεν μπορώ να έχω σφαιρική άποψη. Ενδεχομένως, αν ήμουν Αθήνα η Θεσσαλονίκη που γίνονται συνέχεια τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες προθετικές ενέργειες, θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα γιατί θα είχα πιο σφαιρική άποψη. Εδώ πέρα, Ό,τι μας ε, δίνουν να το πω έτσι, καλό είναι και δεν μπορώ να έχω τις ε, ίδιες απαιτήσεις. Επομένως, ε, είμαι πολύ φιδωλός όταν αναφέρω συγγράφεις και ή συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους. Βέβαια, ε, όλα αυτά μας φέρνουν σε ένα άλλο ε, ερώτημα που θέλω να δείξω στη σημερινή εκπομπή. Υπάρχει καλό και κακό βιβλίο, υπάρχει βιβλίο... Ε, αποδεκτό να το πούμε έτσι και μη αποδεκτό ή αλλιώ υπάρχει βιβλίο και μη ποιοτικό βιβλίο, τι γίνεται αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, άμας μετά το επόμενο τραγούδι. Σα στήμει κάτι παντού σας όσο στείμισε Pink Floyd έχετε πέσει μέσα. Υπάρχει ένα project να το πούμε έτσι. Ε, κάποιοι ε, ωραί τύποι Ιρλανδοί κατά τα φαινόμενα προσπαθούν και μεταγράφουν γνωστές μελωδίες των Pink Floyd με όργανα και κέλτικες ε, και Ιρλανδικές ε, μελωδίες. Έχουν ένα site που μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτά το σύνδεσμο στο γνωστό νήμα της εκπομπής μαζί με την ηχογράφηση θα τον βάλω πάντως με κανέντυπωση και δεν θα καταφέρουν και άσχημα όπως ε, ακούσατε και εσείς να, καλή σπίση, εδώ πέρα και τη Μαρίδα η οποία μας ακούει και τον δυνάστηχος, δι... ε, ε, με συγχωρία με διορθώσει αν έκανε λάθος το, στην προφορά του ονόματος χρήστη του μέλους του σταθμού μας και όσοι μας ακούτε και δεν είστε ακόμα μέλη του Music Heaven γιατί όχι, δεν είναι κακό ότι είναι υποχρεωτικό ότι βάζουμε εξετάσεις σε κανέναν γραφτείτε και εσείς στο σταθμό, δημιουργήσετε ένα λογοριασμό και συνδεθείτε, αφήστε μας απόψεις στα forum συμμετέχεστε στο chat και αν έχετε και κάποια καλή ιδέα και εκπομπή εδώ είναι η διευθύνση του σταθμού, πάντοτε είναι ανοιχτή σε νέες ή και παλιέ προτάσεις. Έτσι βρέθηκα και εγώ εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού, μην νομίζετε ότι είμαι και εγώ επαγγελματίας, όσους άρεσε και έχουν όνειρο να κάνουν ραδιόφωνο, νομίζω εδώ είναι από τα πιο φιλικά ε, μέρη που μπορεί να ξεκινήσει κανείς ή να συνεχίσει. Γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι ξέρουν ραδιόφωνο και... Εδώ συνεχίζουν να το πω έτσι, να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Ας ε, γυρίσουμε τώρα στα βιβλία και στο ερώτημα που έθεσα με αφορμή τα ευπέπτα, τα ευπόλυτα βιβλία, τα οποία κατακλείζουν ε, τα ράφια και είναι ένα φαινόμενο το, στο οποίο οι και επενδύουν για να βγάλουν και τα εξοδά τους. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι και παλιό θα έλεγα. Υπάρχει καλό και κακό βιβλίο, υπάρχει ε, ποιοτικό ή ποιοτικό, ανώτερης ή κατώτερης ποιότητας βιβλίο και πώς το ορίζουμε και ποιος το ορίζει και έχει στην τελική κάποια σημασία. Βέβαια έχει μια σημασία. Ε, η σημασία είναι η εξής. Ένα βιβλίο το οποίο δεν θέλει κανείς να το διαβάσει η μοιραία θα εξαφανιστεί ε, και ειλικρινά να ξέρω πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία κανένας είχα πολύ μικρή απήγηση και ποτέ δεν, ε, δεν έγιναν γνωστά από ευρύτερο κοινό και μπορεί να ήταν και καλά, μπορεί όμως ε, και όχι. Ε, αυτά τα βιβλία, να ξεκινήσω λεγοντά κάτι, ότι αυτά τα βιβλία που σήμερα ε, θεωρούμε κλασικά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Είναι βιβλία τα οποία έκαναν αίσθηση και έκαναν μεγάλη εντύπωση από όταν κυκλοφόρησαν. Είναι και βιβλία όμως τα οποία θεωρούνται κλασικά κυρίως επειδή στο στον χρόνο χωρίς να γίνουν ποτέ ιδιαίτερα γνωστά να γίνουν βεσέλερ ή οτιδήποτε. Απλώς με την ατοιχή τους στο χρόνο παρέμειναν στα βιβλιοκουλία και θεωρούνται σήμερα κλασικά. Ε, να σας πω να το είχαμε πει σε μια από τις προηγούμενες εγκόμπες για ε, το Θερβάντες ο Δον Κιχώτης είναι κλασικό είναι το μόνο θα λέγαμε κλασικό του Θερβάντες το οποίο ε, ήταν επιτυχία από την πρώτη φορά ε, που κυκλοφόρησε δεν είναι όμως έτσι ε, και επιτυχία Ενό βιβλίο σημαίνει ότι το βιβλίο αυτό είναι και κλασικό, εκείνο που διασφαλίζει η επιτυχία κατά κύριο λόγο είναι η συνέχεια του βιβλίου Και μέσω της συνέχειας και του χρόνου που περνάει, ένα βιβλίο γίνεται κλασικό. Ε, να φέρνω ένα παράδειγμα πάλι από την αστυνομική λογοτεχνία. Οι ιστορίες του Sherlock Holmes που έγραψε ο Sir Arthur Conan Οι ιστορίε του Sherlock Holmes ε, πολύ χαρακτήριζαν κλασικές και αστυνομική λογοτεχνία ε, χαρακτήριζαν κάποιο κλασικό έργο της σημερινής ημέρα και κανένας δεν το απέριπτωσαν αυτό όμως ε, όταν κυκλοφόρησαν ήταν στην ουσία ε, σε εφημερίδες σε περιοδικό μάλλον ε, δημοσιεύονταν ε, οι ιστορίες αυτές και άμα ε, δείτε το μέγεθος που σαν τις γευάζει το πρωτότυπο εκτός από τι πιο μεγάλε ιστορίες που έγραψε με τα... Ο Arthur Conan Doyle θα κάνουμε και σε κάποια κουμπί φιέρωμα στο Sherlock Holmes, και, γιατί όχι και σε άλλου detective ε, των βιβλίων μα. Λοιπόν, ε, δημοσιεύονταν σε περιοδικό και αυτέ οι ιστορίε είχαν μεγάλη απήχηση και γι' αυτό όσο είχαν απήχηση συνέχισε και έγραψε τελικά ε, πάρα πολλέ με το Sherlock Holmes. Μάλιστα, ε, Sherlock Holmes είναι πολύ πιο διάσημο από το δημιουργό του. Ε, όταν λοιπόν. Ε, γράφονταν αυτές οι ιστορίες, ε, δεν νομίζω ότι ο Σεραρθ Κονντόελ ε, έλεγε ότι ε, θα, θα γράψω τώρα κάτι κλασικό, κάτι που θα, ε, θα μπει και πιο συγγραφέα. ξεκινάει γράφοντας, α, θα γράψω ένα κλασικό ιστορίμα, Κανένας. αλλά ε, φαίνοντα παράδειγμα γιατί, όταν γράφεις ιστορίες για ένα περιοδικό εβδομαδιαίο, Προφ... Προφανώ, είσαι και εσύ μέσως ότι δεν γράφει ένα αριστούργημα τη κλασική λογοτεχνία. Γράφει κάτι το οποίο θα σου αποφέρει ένα γνωστικό κοινό. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου αυτό άλλαξε. Στην εποχή τους ιστορίες του, ενδεχομένω, οι του Σαρλοκόνου μπορεί να θεωρούνται πολλού απλές ιστοριούλες για να, περ... για να περνάει η ώρα σήμερα όμως ε, βλέπουμε ε, χωρίς να έχει αλλάξει, αλλάξει την ιστορία της αντιμετωπίζουμε αλλιώ. τις αντιμετωπίζουμε έχουν πάρει ε, το περάσμα το του χρόνου έχουν πάρει την πατίνα του χρόνου να το πω έτσι, έχουν διαβαστεί ε, και έχουν ευχαριστήσει γενιές και γενιές ε, και έχουν ε, γίνει είδο από, από μόνε τους έχουν ωραία στοιχεία μέσα, δεν αφήσει κανείς. Ε, αυτό και πολλά άλλα βιβλία στην εποχή τους ή ακόμα και σε μετέπειτα εποχές, δεν ήταν καταξιωμένα. Γνωρίζουμε για πολλούς συγγραφείς ότι ποτέ δεν κατακριώστηκαν στην εποχή τους και ήρθε μετά από μια γενιά ίσως ε, και παραπάνω σε άλλες περιπτώσει. που έγιναν αυτά τα βιβλία ε, διάσημα και άλλα βιβλία κατηγορούνται να ως εύκολα ή οτιδήποτε ή, ούτε καν ως λογοτεχνία ε, για την εποχή που γράφηκαν και μετά και βλέπεις ε, πρώτα βιβλία που σήμερα τα διαβάζει όλος ο κόσμος ε, πραγματικά δεν ξέρω τα βιβλία πήγε τα βιβλία της Jane Austen που περιγραφούμε πολύ ωραίο τρόπο τις κοινωνικές συμβάσεις αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων της, ε, της εποχής της, στην Αγγλία. Ε, όχι της Βεκτουρίνης, είναι 50 τουλάχιστον χρόνια ε, πριν τα βιβλία αυτά. Εκεί πέρα λοιπόν ε, θα τα χαρακτηρίζαμε τότε που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και πολλοί ακόμα θα χαρακτηρίζουν ε, για γυναίκε, γυναική λογοτεχνία, συναισθηματικά βιβλία ή οτιδήποτε. Σήμερα όμως θεωρούνται ε, κλασικά ε, γιατί, γιατί περιγράφουν μια εποχή που με, και με ιστορική ακριβώς να πεις περιγράφουν ήθη, ε, είναι μια ηθογραφή μιας εποχής την οποία ε, δεν τη ζούμε σήμερα και αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες ε, από αυτά δεν ξέρω αν αύριο και τα βιβλία που σήμερα θεωρούμε και δεν μας αρέσουν αν θα θεωρούνται πούμε, τέπειτα, κλασικά σε κάθε περίπτωση όμως αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει με την έννοια ότι άλλο ε, να απορρίπτουμε βιβλίο και προσωπικούς λόγους γιατί δεν μας αρέσει γιατί οτιδήποτε και άλλο ε, να το κατακρίνουμε με αρνητική ε, χρεια να το θεωρούμε άχρηστο ή ότι δεν, ε, πρέπει να υπάρχει ή να έχουμε μια έντονη πολεμική ε, εναντίον του ας βάλουμε το επόμενο τραγούδι νομίζω πολύ γνωστό και θα επανέλθουμε και αυτό το κομμάτι να σα βοηθήσω, το έχετε ακούσει σαν truck από το Brave Heart, δενχομένου έχουμε τόσο ετών στο χείο τη Κάντε αλλά αυτό το κομμάτι είναι και έχει το τίτλο, είναι γνωστό ελονταζικό βαλικό κομμάτι και έχει τον τίτλο Amazing Grace. Ε, να συνεχίσουμε στο πολύ σοβαρό ερώτημα το οποίο δεν θα μα απασχολήσει μόνο σε αυτή την εκπομπή, θα μα απασχολεί κατά καιρού, υπάρχει καλό και κακό βιβλίο. Υπάρχει βιβλία ανώτερης και κατώτερης ποιότητας. Καταρχάς να πω κάτι ότι από τεχνικής άποψης σαφώς και υπάρχουν κακά βιβλία. Τι ότι όταν υπάρχουν βιβλία που είναι προβληματική η γραφή του ε, Όταν παραδείγματος στην πλούκη έχουμε λογικά άλματα και ασύνδετα στοιχεία τα οποία... Ε, τα οποία δεν προωθούν την πλοκή, την περιπλέκουν ή ε, διαπιστώνουν και λάθη πολλές φορές την πλοκή. Όταν η διαπιστωνονται και λαθη πολλες ή η γραμματική γραμματικη ε, ε, όταν ο συγγραφέας δεν μπορεί ε, να διατυπώσει σωστά τις σκέψεις του και να αρθρώσει σωστά το λόγο του, ε, τότε Προφανώς μιλάμε για ένα κακό βιβλίο ε, ασχέτως του περιεχομένου του. Από τεχνικής άποψης, λοιπόν, ναι, υπάρχουν κακά βιβλία. Και πολλές φορές από τεχνικής άποψης βλέπουμε ε, κακές μεταφράσεις. Ε, έχουμε πει και άλλη φορά για τις μεταφράσεις. Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Ε, δεν φταίνε μόνο οι άνθρωποι που κάνουν τις μεταφράσεις. φταίνουν και αυτοί που κοιτάζουν να κάνουν τζάμπα τις μεταφράσεις. Δεν είμαι σαν το λόγιο μου εδώ πέρα, έτσι. Ε, η μετάφραση μπορεί να φτιάξει, πιλικά να χαλάσει ε, ένα βιβλίο. Ε, έχει μεγάλη διαφορά όταν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι απλό. Όταν μιλάμε για μετάφραση, ε, όταν μιλάμε για νέα, το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Όταν μιλάμε για ένα τεχνικό εγχειρίδιο, όταν μιλάμε για ένα επιστημονικό κείμενο... Ε, ένα είναι ο τρόπο μετάφραση και εκείνο που προέχει είναι η μεταφορά της ακρίβεια της πληροφορία σε μια άλλη γλώσσα. Είναι τελείω διαφορετικό να μεταφράσει το εγχειρίδιο για μια τηλεόραση Φεριπίν και τελείω διαφορετικό να μεταφράσει ένα λογοτεχνικό έργο. Ε, λοιπόν, το λογοτεχνικό έργο θεωρώ ότι είναι ε, απειρούς ε, δυσκολότερο. Η επιλογή των λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη μπορεί να έχει τεράστια διαφορά και ένα που χτυπάει πολύ άσχημα είναι όταν φαίνεται ότι ο μεταφραστής δεν έχει μελετήσει καλά το θέμα του. Δηλαδή όταν το δυο πραγματεύεται, ποιο όπως λέμε εδώ σήμερα το δυο πραγματεύεται οι κελτικέ παραδόσεις και ε, ο μεταφραστής δεν ξέρει ποιες είναι οι κατάλληλες λέξεις για να μεταφράσει κάποιους, ε, κάποιους όρους, ε, χαλάει, χαλάει ε, τη μεταφράση. Και ένα μεγάλο θέμα που φέρνουν πολύ και δεν είπα και εύκολη λύση, είναι πολλές φορές και στα ονόματα πώς μεταφράζουμε τα ονόματα. Αλλά αυτά τέλο πάντων έχουν να κάνουν με το τεχνικό κομμάτι του βιβλίου και εκεί ναι υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και μπορείς να πεις αν είναι καλό ή κακό ή πως χωρίζουν τα κεφάλαια ή οτιδήποτε. Όσον αφορά το περιεχόμενο όμω ε, μπορούμε να μιλάμε για καλά ή για κακά βιβλία. Σαφώς μπορούμε να μιλάμε για δύσκολα ή εύκολα στην κατανόηση βιβλία. Μπορούμε να μιλάμε για βιβλία ε, θλιβερά, για βιβλία ε, που φέρνουν εξοργιστικά ακόμα. Ναι, υπάρχουν και βιβλία που τα διαβάζεις και εξοργίζεσαι με τις απόψεις του συγγραφέα. Όμως, ε, και μπορείς φυσικά να το απορρίψεις, να το κριτικάρεις ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα βιβλίο σαν ε, απόψη περιεχομένου, όσο και να δεν συμφωνούμε με αυτό σαν ε, κακό βιβλίο. Είναι ένα ε, δρόμος. Ε, ότι όσοι διαβάζουν πιο δύσκολα στην κατανόηση βιβλία, λογικό είναι όταν ολοκληρώνεις και όταν έχεις σε ένα τέτοιο βιβλίο να αισθάνεσαι δικαίω ότι έχει πετύχει κάτι, έχει ένα επιτεύγμα. Ε, και δικαίως αισθάνεσαι και μια υπερηφάνεια ότι καταφέρεις κάτι το οποίο είναι ε, δύσκολο. Ε, Πολλές, σε πολλές περιπτώσεις όμως η υπερηφάνεια αυτή μετατρέπεται σε λιτισμό. Με ποια έννοια. Ότι θεωρείς αυτομάτως ότι είσαι επειδή κατάφερες κάτι παραπάνω ότι είσαι και καλύτερος από τους υπόλοιπου που δεν έχουν συσχοληθεί ή δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Και αυτό έχει πραγματικά λοχεύει πολλούς κινδυνούς με την έννοια ότι είναι ένας, δρόμους και όπως είπα ο ληστήριος δεν ξέρει που θα σταματήσεις ε, ξεκινάς από εκεί και φτάνει στο σημείο να κέσεις βιβλία το οποίο ε, δεν ξέρω όσο και αν καμιά φορά λέμε ότι κίνεται αυτό το βιβλίο μόνο γιατί φωτιά κάνει αυτό το βιβλίο δεν θα πρέπει να εκδοθεί ποτέ το λέμε κυρίως ε, υπερ, ε, σαν υπερβολή δεν πιστεύω ότι κανένα από θα ξαφάνιζε ένα βιβλίο από εκκληροφορίας υπάρχουν Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και έχουν φτάσει έτσι ακολουθώντα μια αντίστοιχη συλλογιστική γιατί πάει και ανάποδα αυτή η συλλογιστική όταν το βιβλίο είναι δύσκολο και δεν, καταλαβα... και δεν το καταλαβαίνω προσωπικά ή δεν μπορώ να επενδύσω το χρόνο που απαιτείται για να το καταλάβω αυτό, το απορρίπτω ε... και το θεωρώ κατώτερο θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει ή το πιο συνήθως όταν είναι βιλίο, όταν δεν συμφωνώ με αυτά που γράφει ένα βιβλίο και θέλω ε, να το αποσιωπήσω. Θέλω να αποσιωπήσω το συγγραφέα του βασικά, αλλά εντάξει, ο και εκφράζεται μέσω ε, των έργων του, μέσω των βιβλίων του. Και θέλω να το αποσιωπήσω. Ε, και φυσικά υπάρχει και το άλλο ότι ε, θέλω να αποτρέψω και άλλου ε, από το να διαβάσουν ε, αυτό το βιβλίο. Και θέλω να αποτρέψω άλλου. Κυρίω γιατί, γιατί φοβάμαι ότι η άλλη, το ευρύ κοινό, να το πούμε έτσι, το όλο κοινό θα συμφωνήσει με αυτά που λέει ο συγγραφέα και όχι με τι δικέ μου απόψει. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο ε, ε, όταν όχι απλά διαφωνούμε με ένα βιβλίο, φοβόμαστε να καταλαβαίνουμε ότι κάποιο άλλο γενικότερα ίσω έχει περισσότερο δίκιο, να το πούμε έτσι, ή έχει καλύτερα επιχειρήματα από ό,τι εμεί. Και εκεί πέρα είναι να δείτε πόσο εύκολος είναι ο δρόμος ε, που στο κάψιμο των βιβλίων. Ε, και πραγματικά δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι έχει δίκιο. Όταν κάποιος έχει επιχειρήματα για τις πράξεις του και θεωρεί ότι έχει δίκιο και ότι τα δικά του επιχειρήματα είναι καλύτερα. Ε, όταν λοιπόν κάποιο τον κρυμίζει τα, αυτό το ιδεατό οικοδόμημα που έχει φτιάξει τότε πραγματικά εκεί είναι που βλέπουμε ε, πόσο, ε, πόσο άσχημα μπορεί να φέρθεί ένας άνθρωπος ε, και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα ανθρώπων που δεν μπορούν να διαχειριστούν τον αντίλογο για την αντίθεση και καταφεύγουν συνήθως αυτό είναι στην ανθρωπότητα, σύντως καταφεύγουν στη βία. Η βία βέβαια είναι πολύ συζητήσιμο κατά πόσο είναι ή δεν είναι λύση. Ε, βέβαια, αν πεις καλά, η σοβαρή τώρα, σκέψη αυτή, ε, μπορεί ποτέ η βία να είναι λύση. Είπαμε, δεν μπορούμε να το, να το απορρίψουμε. Η βία, ναι, ε, δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη λύση τουλάχιστον και σίγουρα μάλλον θα περνάνε ούτε καν η τελευταία λύση. Δυστυχώς όμως δεν ζούμε σε μια ιδεατή κοινωνία, δεν είμαστε ιδεατή διαιτη, ε, όντα, δεν είμαστε υλικά όντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται με όλες τις ε, αδυναμίες. Ας περάσουμε σε ένα τραγουδάκι στο επόμενο κομμάτι λοιπόν γιατί αρκετά σας ε, ε, βαρινά. Rain, το τραγωδί πολύ ωραίες μελωδίες πάντων Μάικολ θεωρώ ότι είχε πολύ ωραίε να δώσει και πολύ ωραίες ειστρικά κομμάτια για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα που μας εμπασχόλησε την τελευταία ώρα της εκπομπή καλό και κακοβιλίο υπάρχει τέτοιο πράγμα ε, είπαμε ε, κάποια πράγματα η προσωπική μου άποψη είναι ότι Κάθε βιβλίο κάτι έχει να προσφέρει στον αναγνώστη του. Ε, δεν είναι όλοι οι αναγνώστε προετοιμασμένοι, διατεθειμένοι να διαβάσουν οποιοδήποτε κείμενο. Ε, δεν μπορούμε να απαιτούμε ότι μας αρέσει, ακόμα περισσότερο ότι έχει καθορίσει τη δική μας ζωή, τη δικά μα πιστεύω, να θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να το διαβάσουν και άλλοι και, πολλό δε μάλλον, να ενστερνιστούν τι απόψει του έτσι και να αλλάξουν τη, τη ζωή τους η ανάγνωση έχουμε πει είναι αρκετά προσωπικό θέμα όπως είπα λοιπόν προσωπική μου άποψη κάθε βιβλίο κάτι έχει να προσφέρει στον του. ακόμα και αν το μόνο προσφέρει είναι μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση μια φύγη αν θέλετε από την καθημερινότητα ε, αν είναι ένα είδος απλά κατανάλωσης ένα είδος ευρείας κατανάλωσης που το καταναλώνουμε σαν κάποιο σαν οποιοδήποτε ε, αγαθό ε, και διαφορά από το να διαβάσει κάποιος ένα τέτοιο είδος βιβλίου και το να παρακολουθήσει μια ταινία ή ένα, μια εύπερτη σειρά στην τηλεόραση δεν νομίζω μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά όντως ως προς το τι θα αποκομίσει κανείς. Ε, όμως θα μου επιτρέψετε να είμαι προκατηλημένος υπέρ των βιβλίων με την έννοια ότι όποιος θα διαβάσει ένα βιβλίο έστω και ελαφρούν να το πω έτσι περιεχομένο στην ουσία εκπαιδεύει τον εαυτό του στο να έχει μια επαφή με τον γραπτό λόγο. Ο γραπτό λόγος ε, όπως και να το κάνουμε προϋποθέτει συμμετοχή του αναγνώστη όσο πλός, όσο εφαίρετος και αν είναι, ε, προϋποθέτει μια απόφαση μια ενεργό συμμετοχή πρέπει να διαβάζεις να ερμηνεύσεις αυτά που διαβάζουν και μπορεί κάποια στιγμή να ζητήσεις ή να πάρεις ή να και με ένα βιβλίο που έχει κάποια περισσότερα ε, πράγματα να προσφέρει ε, σε αντίθεση θα έλεγα ε, με την τηλεόραση έτσι, ε, παρακολούθηση μιας ε, σειράς ε, αντίστοιχου περιεχομένου έτσι, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικέ σειρές που πραγματικά αξίζουν τον κόπο, αλλά... Η ε, παρακολούθηση μια αντίστοιχη σειρά σε ε, καθίστα παθητικό. Δεν καταβάλει κάποια προσπάθεια. Εικόνα, ήχο, τα πάντα, η ε, προσοχή σου όλοι εστιάζεται και πέρα και όλα είναι μπροστά σου, ε, σου προσφέρονται. Δεν κάνει κάποιο κόπο. Ε, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι απλά και ο κόπο που καταβάλει για να διαβάζει ένα βιβλίο, όποιο και να αυτό, είναι ένα θετικό. Ε, Μπαίνει ε, σε μια άλλη διαδικασία. Δουλεύει, αν θέλετε, περισσότερο το μυαλό και πάντα αυτό σου ανοίγει το δρόμο ίσως κάποια στιγμή να διαβάσει και κάτι πιο δύσκολο πιο ε, ουσιαστικό ε, Νομίζω ότι έχουμε καλύψει αρκετά το θέμα ε, ας πάμε στο επόμενο τραγούδι μας να μέσα στα σύμβολα της Ιρλανδίας αν προσέξετε κάποιες ε, Ιρλανδικές σημαίες σύμβολα πήρα πι, γκίνες, κάποια ποτήρια αν προσέξετε αν δεν κάνω σύμβολο του στην την Άρπα σε διάφορες εκδοχές βέβαια έτσι, είναι μέρος της ε, κελτικής ε, παράδοση. Ε, σήμερα ε, πιάσαμε ένα Θέμα ξεκινήσαμε λίγο με τα ε, βιβλία, τα πιο ευπόλυτα να το πω έτσι, είπαμε κάποια πράγματα για αυτά ε, και καταλήξαμε από εκεί το, το, το τελευταίο, το φέραμε και πάλι λέγαμε για το καλό και κυκολείο και για το θέμα πόσο, ε, πόσο εύκολο μπορούμε να φτάσουμε στην ε, και στην καταστροφή, στο κάψιμο των βιβλίων και γενικά στο να μην δεχόμαστε ε, στα άκρα που μπορεί να μας οδηγήσει η απόρριψη του ότι δεν μας αρέσει. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή που συζητήσαμε για πιο πολιτικά βιβλία το θέμα είναι όταν κάτι δεν μας αρέσει ή όταν κάτι διαφωνούμε το θέμα είναι να έχουμε επιχειρήματα να απαντήσουμε και να πείσουμε το κοινό στο οποίο ευευθυνόμαστε με επιχειρήματα, όχι με απαγορεύσεις, όχι με αφορισμούς. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσουμε και τη σημενή μα εκπομπή του Ex η θα ακολουθήσει η Τζέννη με την εκπομπή της Σύντροφια Να πω για μία ακόμη φορά ότι την επόμενη Κυριακή δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή λόγω απουσίας μου. Ε, θα είμαστε κανονικά στα μικρόφωνα πάλι την Κυριακή 8 Ιουνίου και όχι την Κυριακή 1 Ιουνίου. Ε, πιστεύω θα σε έχω περισσότερα βιβλιονέα ε, στην εκπομπή από το ταξίδι μου στην Αθήνα. Ε, να σας ευχαριστήσω εδώ για την ακρόαση. Ελπίζω η συζήτηση και οι μουσικές επιλογές να σας κράτησαν μια ευχαριστή συντροφιά και αυτό το δίωρο. Ε, θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι πριν παραδώσουμε τη σκετάλη στη Τζέννη ε, το Good Night My Angel, Καληνύχτα Αγγελέ μου που θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στους Ποιο ξανθού μου αγγέλος που με ακούνε και τους αγαπώ πάρα πολύ. Από μένα, καλή εβδομάδα! να έχετε Good night, my angel. time to close. These questions for another day